Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Σήμερα είναι η τελευταία μας εκπομπή από το βιβλίο «Ο γέροντάς μου Ιωσήφ, ο γεροντας μου ιωσηφ ο Ησυχαστή και σπηλαιώτης» του γέροντος Εφραίμ του Φιλοθέητου. Στην προηγούμενη παρακολουθήσαμε τα μετά την οσιακή κίνηση του γέροντος μέχρι την εκταφή του την οποία θα παρακολουθήσουμε συνθεώ σήμερα. Διηγείται ο γέρον Εφραίμ. Όταν κάναμε την εκταφή του γέροντος τρία χρόνια μετά την κίνησή του τον βγάλαμε και χρυμπάρι. Αυτό είναι σημείο αγιότητος. Όλα τα άγια του ήσαν όπως το και χρυμπάρι. Στην εκταφή όλοι οι παραδελφοί έλεγαν εγώ θα πάρω αυτό, εγώ θα πάρω το άλλο και εγώ έλεγα μέσα μου, εγώ δεν θα μιλήσω καθόλου, ό,τι μου δώσουν. Ο πατήρ Αθανάσιος πήρε το χέρι του λέγοντας, αυτό το χεράκι με έσωσε με τις μπαταριές που έτρωγα. Και ενώ όλοι έπαιρναν κάποιο κομμάτι από το Άγιο λύψανό του για ευλογία, εγώ καθόμουν παράμερα. Γυρνάει τότε ο Γεωρασίνιος και λέει, την κάρα να την δώσετε στον Παπα Να είναι ευλογημένο. Σε ευχαριστώ πολύ. Άλλος είχε σκοπό να την πάρει, γιατί όλοι τι συνοδείες μας ήμασταν εκεί. Έτσι δεν έβαλα θέλημα πουθενά και πήρα την κάρα του Αγίου Γέροντός μου. Στη Νέα Σκήτη την έβαλα στο παρεκκλήσι δίπλα στο κελί μου. Στην Ιερά Μονή Φιλοθέου την είχα στο κελί μου και τώρα στη Ραριζόνα είναι τοποθετημένη στο παρεκκλήσι του Αγίου Παντελεήμονος και ευωδιάζει από τη νέα σκήτη μέχρι σήμερα συνεχώς. Και είναι πολύ παράδοξο μυστήριο ότι όσο περνούν τα χρόνια ευωδιάζει και περισσότερο. Και ξεκινώντας είτε την αγρυπνία μου, είτε τη Θεία Λειτουργία, είτε οποιαδήποτε διακονία, πηγαίνω, βάζω μετάνοια, Παίρνω την ευχή του και κάνω υπακοή ακόμη και σήμερα. Τα λείψανα του αγιασμένου γέροντος Ιωσήφ, όπου και αν υπάρχουν, παντού ευωδιάζουν και κάνουν θαύματα σε όσους τα προσκυνούν ανάλογα με την πίστη που έχει ο καθένας. Πάντοτε στην γιορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου κάνουμε πανηγύρι και το απόγευμα της ίδιας ημέρας κάνουμε το μνημόσυνο για τον γέροντά μας που τον πιστεύουμε απόλυτα ω σύγχρονο Άγιο. Κάποτε στη Μονή Φιλοθέου, όταν βγάλαμε την κάρα του από την στολισμένη θήκη της, για να κάνουμε το μνημόσυνο, ευωδίαζε πολύ και μάλιστα μπροστά στο στόμα. Απορούσαμε γιατί στο στόμα περισσότερο και τότε πετάγεται ένα καλογέρ και μου λέει Γέροντα, ξέρεις γιατί ευωδιάζει από το στόμα, γιατί έλεγε την ευχή συνέχεια με αυτό. Πράγματι είχε δίκιο. Αυτή είναι η αλήθεια, διότι θες η ευχή που με το στόμα έλεγε, θες τα σωτήρια λόγια του Θεού που πάντα αυτό το στόμα έβγαζε για την ωφέλεια όλων, θες η παντελή αποφυγή της αργολογίας και τη κατακρίσεως, Θες τα παιδαγωγικά του λόγια για την τελείωση των υποτακτικών του. Θέλεις μερίλ το μερίλι το ψάλσιμό του που από τον Θεό έλαβε, όλα από το στόμα του έβγαιναν. Ευλογημένο λοιπόν και τρισευλογημένο. Γι' αυτό και στην κάρα του, το στοματάκι του ευωδιάζει πολύ περισσότερο από κάθε άλλο μέρος της. Αργότερα μας είπε ο Παπαεφρέμ ο Κατουνακιώτης λυπημένο, ο γέροντας μου είπε ότι όταν ευρίσκετο στην περίοδο του θεϊκού έρωτος είχε ένα μαντήλι και με αυτό σκούπιζε από τα μάτια του τα δάκρυα. Όταν πέρασε η περίοδος του θείου έρωτος και ήλθε η περίοδος της θεωρίας άφησε το μαντήλι δίπλα και μου έλεγε κατόπιν ότι το μαντήλι αυτό είχε επάνω του όλα τα αρώματα του κόσμου. Τόσο ευωδίαζε. Όταν ρωτήσαμε τον Παπαϊφρέμ. «Πού είναι το μαντήλι αυτό» μας απάντησε «Το πήραν οι μοναχές. Χάσαμε έναν θησαυρό ανεκτήμητο αδελφέ. Το χάσαμε. Το κληρονόμησαν οι μοναχές». Κάποτε διηγήθηκε ο Παπαεφρέμ ο Κατουνακιώτης κατά τη ρασοευχή του πρώτου υποτακτικού μου του Παναγιώτη που έλαβε το όνομα Ιωσήφ λειτουργούσε ο Παπαχαράλαμπος και εγώ ευρισκόμουν μέσα στο Όταν πλησίαζε η ώρα να διαβαστεί η ευχή, αισθάνθηκα την παρουσία του γέροντος Ιωσήφ και λέγω στον Παπαχαράλαμπο «Ήλθε ο γέροντας Ιωσήφ». Κατόπιν, όταν άρχισε να διαβάζει το Ευαγγέλιο ο Παπαχαράλαμπος, ευρισκόμενος η συγκίνηση μεγάλη, έκλαιγε συνεχώς και μετά είδα τον γέροντα Ιωσήφ μου είπε έδωσε το όνομά μου στον Παναγιώτη, καλό παιδί. Την Πεντηκοστή του 1989 ο Γέραντας Ιωσήφ επισκέφθηκε τον Παπαεφρέμ τον Κατουνακιώτη στον ύπνο του και αφού φιλήθηκαν θερμά ο Γέραντας του είπε πολύ χαρούμενος θέλω να σου παραδώσω εκκλησιολογία. Χρόνια είχε να τον δει τόσο χαρούμενο και το αξιοθαύμαστο είναι ότι ο Παπα δεν ήξερε την λέξη εκκλησιολογία. Ενώ ο γεροαρσένιος ήταν πολύ συνάτος και απλός και μοίραζε ευχές και ευλογίες με πολύ ευκολία, παραδόξως μια φορά στάθηκε ασυγκατάβατος σε βαθμό να λυπήσει κάποιον αδελφό. Όταν ρωτήθηκε γιατί φάνηκε τόσο σκληρός, απάντησε Ήλθε εψές ο γέροντας και μου είπε Αρσένιε, πρόσεξε, μη φορτώνεσαι ξένα βάρη Θα έρθει ο Χί αύριο, μη του δίνεις ευλογία Αν και ήταν όνειρο, ο γεροαρσόνιος είχε την εμπειρία και την χάρη να καταλάβει ποια ήσαν εκ Θεού ποια της φύσεως και ποια εκ των δαιμόνων Άλλη φορά κάποια νύχτα ξύπνησε από τον ύπνο του και είδε ζωντανά τον γέροντα να τον αγκαλιάζει λέγοντάς του «Μέχρι πότε θα ζούμε χώρια, έλα, σε περιμένω» και ο Γέροντας Αρσένιος με την φυσική απλότητα του απάντησε «Μα μήπως είναι στο χέρι μου» και όταν ο Παπαχαράλαμπος επρόκειτο να γίνει ηγούμενος της Ιεράς Μονής Διονυσίου Ήλθε ο Γέροντας Ιωσήφ στον ύπνο του Γέρο Αρσενίου και τον πληροφόρησε. Ο Γέροντας εμφανίστηκε πολλές φορές σε όλου μας. Κι εγώ είχα μερικές εμπειρίες. Όταν κάναμε σαρανταλίτουργο στον Γέροντα Ιωσήφ, κάποια ημέρα μετά τη Θεία Λειτουργία πήγα να ξεκουραστώ και είδα μια οπτασία που δεν ήταν όνειρο γιατί ήμουν σε μια κατάσταση ημιεγρηγόρσεως. Είδα ότι βρέθηκα σε μια πολύ ωραία αίθουσα και επικρατούσε μια ατμόσφαιρα μυστηριακή με πολύ χάρη και πολύ φως. Ήταν ένα τρόνο δεσποτικός και εκεί πάνω βλέπω τον γέροντα να στέκεται χωρίς να είναι δεσπότης αλλά σαν γέροντας, πιο νέος και πολύ ωραίος. Ήταν όλο ζωντάνια, έλαμπε, άστραφτε και το πρόσωπό του έβγαζε Σπιντίρες. Δεξιά του ο πατήρ Αρσένιος, αριστερά του ο πατήρ Αθανάσιος. Και έτσι που τον κοιτούσα τον Γέροντα, γινόταν πότε Χριστός και πότε Γέροντας. Ο πατήρ Αρσένιος Παναγία και ο πατήρ Αθανάσιος Ιωάννης ο Πρόδρομος. Όπως είναι το τρίμορφο, ο Χριστός, η Παναγία και ο Τίμιος Πρόδρομος. Μια έβλεπα τους τρεις Αγίους αυτούς γεροντάδες και μια τον Χριστό, την Παναγία και τον Τίμιο Πρόδρομο. Και εκεί που καθόμουν και θαύμαζα μου φάνηκε ότι ο γέροντα είχε μια ανησυχία γιατί ήθελε να δει αν έρχονται τα πνευματικοπαίδια του. Και εγώ σαν να ερχόμουν από μακριά και μπήκα μέσα σε αυτήν την ουράνια αίθουσα. Προχωρώντας και μπαίνοντα πρώτος πλησίασα και λέει Ποιο ήρθε» Ποιος ήρθε, Ασέρθουν έρθουν και οι άλλοι. Γέροντα, εγώ είμαι. Ποιος εσύ, ο Εφραίμ. Ο τι χαρά που έχω, που έρχονται τα παιδιά μου. μετά τον επόμενο. Ήταν ο παπαχαράλαμπος και άρχισαν να έρχονται ο ένας μετά τον άλλον. Εγώ δεν τους έβλεπα τους άλλους, διότι ήσαν πιο μακριά. Ο γέροντας όμως έλαμπε, άστραφτε ολόκληρο και είχε ουράνια χαρά. Όλη δε η ατμόσφαιρα ήταν ιερότατη και τρισευλογημένη. Όταν συνήλθα, νόμιζα ότι ήμουν με τον Χριστό. Και αυτή η εικόνα δεν μου έχει φύγει μέχρι σήμερα, όπως την είδα, έτσι την έχω μέσα στην καρδιά μου. Και παρόλο που ήταν μυστήριο, πήρα την πληροφορία ότι ο γέροντάς μου έχει πολύ παρησία στον Θεό. Τέτοια παρησία «Μόνο ένας Άγιος μπορεί να την έχει». Αλλά και τέτοια σκληρή άσκηση που έκανε ο γέροντας Ιωσήφ στη σημερινή εποχή ούτε στο όνειρό μας δεν μπορούμε να την κάνουμε. Το 1978 όταν ήμουν στην Ιερά Μονή Φιλοθέου κοιμήθηκε ένας καλός υποτακτικός μου, ο πατήρ Ιώβ. Μετά από λίγο καιρό κάναμε την αγρυπνία στην Φιλοθέου του Τιμίου Προδρόμου. Την αγρυπνία αυτή την βίωσα πάρα πολύ και τον Τίμιο Πρόδρομο τον ένιωσα μέσα μου ζωντανό και με πολύ χαρά γιόρτασα την αγρυπνία του. Τελείωσε η αγρυπνία και μετά την τράπεζα πήγαμε να ξεκουραστούμε. Κοιμήθηκα και είδα μια οπτασία. Είδα ότι από το μοναστήρι μας την Ιερά Μονή Φιλοθέου, ξεκίνησα με έναν αόρατο άνθρωπο που ήταν ο φύλακα άγγελος της ψυχής του πατρός Ιώβ. Πήρα τον Άγιο Άγγελο και τον αδελφό Ιώβ και πήγαμε στον γέροντα, στην έρημο, στα καλύβια μας, στην μικρά Αγία Άννα. Όλα αυτά βέβαια σε οπτασία. Φτάνοντας εκεί ένιωσα σαν να ίδρωσε από τον κόπο και πήγα στο δικό μου το καλυβάκι για να αλλάξω φανέλα. Ο συνοδός άγγελος πήρε τον Ιωβ και τον πήγε στον γέροντα που ήταν στην καλύβα του. Όταν εγώ τακτοποιήθηκα, βγήκα από την καλύβα μου και πήγα στον γέροντα να βάλω μετάνια και να του πω ότι φέραμε τον αδελφό. Μπαίνω μέσα στην καλύβα και τον βλέπω τον γέροντα να κάθε κάτω, όπως συνήθω καθόταν, και δίπλα του ο γεροαρσένιος και πίσω από τον γεροντά ήσαν και άλλοι άνθρωποι. Του έβαλα μετάνοια, πήρα το χέρι του και το έβαλα στο στόμα μου, στο μέτωπο και στα δυο μου μάτια σαν ευλογία και λέω «Γέροντα αρσένιε, να βάλω και σε σας μετάνια; «Όχι, εμένα μη μου βάλεις, εγώ δεν χρειάζομαι μετάνια. «Όχι, «Και εσένα θέλω να σου βάλω». Τότε άρχισα να μιλώ με τον Γέροντα ψυχικά. Συνεννοούμεθα κατά τρόπο πολύ μυστηριώδη που ίσως έτσι θα συνεννοούνται οι άνθρωποι στον άλλο κόσμο. Του λέω «Γέροντα, πού είναι ο Ιώβ» «Μέσα, στο ιδιαίτερο». Και ο άγγελος μαζί» «Ναι, μαζί είναι». «Γέροντα, πέρασαν» «Πέρασαν». «Θέλεις να τον φέρω πίσω» Όχι, αν πέρασε μέσα, δηλαδή αν τον πήρε ο άγγελος για τον ουρανό, είναι εντάξει. Λέγοντας αυτά τα πράγματα με τον γέροντα, εγώ ήρθα στον εαυτό μου. Ξύπνησα και ένιωθα τόσο όμορφα, τόσο ευτυχισμένα ψυχικά, με μια μακαριότητα που δεν μπορώ να την εκφράσω. Ήμουν σε μια πνευματική τρυφή της χάρητος του Θεού. Αυτό ήταν μια πιστοποίηση και απόδειξη ότι ήταν από Θεού και ότι έτσι έχει γίνει στην πραγματικότητα. Εδώ βλέπουμε ότι ο γέροντας από τον ουρανό με τις ευχές του μας σκεπάζει, μας προστατεύει, μας φωτίζει και μας περιμένει έναν έναν να μας τακτοποιήσει κοντά στον Θεό. Κοντά στον τόπο το δικό του που έχει πάρει από τον Θεό σαν κληρονομιά για τους ματωμένους ασκητικούς του κόπου. Σε αυτόν τον ουράνιο τόπο περιμένει τον καθένα από μας, τα πνευματικά του παιδιά, εγγόνια και δυσέγγωνα, ώστε όλοι μαζί να αποτελέσουμε μια συνοδεία, μια μονή στην Βασιλεία του Θεού. Του γέροντα του άρεσε η θάλασσα και τα δέντρα, γι' αυτό τον είδα στη Χαβάη το 1987 μέσα στους πόρτοκαλαιώνα. Ήταν κάτι ψηλά δέντρα κατάμεστα με πορτοκάλια και από πάνω ο γέροντας και ο πατήρ Αρσένιος δίπλα. Χαρά ο γέροντας που με είδε. Μόλις τον είδα του έβαλα μετάνια και του είπα «Γέροντα, θα μου δώσεις ένα πορτοκάλι. Μόνο ένα. Όλα δικά σου είναι παιδί μου». «Και μου και μου γέμισε την αγκαλιά μου». Λέει ο πατήρ Αρσένιος. «Κουτσικό, θα φυτέψουμε κι άλλα δέντρα». Πάλι τον είδα στο εξωτερικό, το 1987 στον ύπνο μου, μετά που τελείωσε την αγριπνία μου. Φαινόταν χαρούμενος και νεότερος από ό,τι κοιμήθηκε. Όταν τον είδα, έτρεξα κοντά του και του είπα «Όπως με δίδαξες γέροντα, έτσι κάνω και εγώ τώρα». Παιδί μου, να ξέρεις, όταν κι εσείς κάνετε υπακοή, με βοηθάτε και εμένα να έχω περισσότερη παρησία στον θρόνο του Θεού. Οι δικέ μου πρεσβείες γίνονται πιο αποδεκτές από τον ουράνιο πατέρα μας για εκείνου που ζουν σύμφωνα με το θέλημά του, με το θέλημα του Θεού, και κάνουν υπακοή, διάζοντας τον εαυτό τους στην προσευχή. Ναι, Γέροντα, προσπαθούμε να κάνουμε υπακοή, να κάνω ό,τι μάφησε παραγγελία. Φιλάω όσα μου είπες όταν ζούσε, απλά. Έτσι όπως και εσύ ζω. Πιστεύω ότι τώρα πάνω στον άλλο κόσμο που βρίσκεται ο Άγιος Γέροντας Ιωσήφ έχει την αγωνία να μην κολλαστούμε και να μην χάσουμε όλα εκείνα τα αγαθά που προς η απολαμβάνει. Όλα αυτά τα γνωρίζει ο Γέροντας πολύ καλά και φοβούμενος μήπως κάποιος από εμάς χάσει την ψυχή του και γίνει των δαιμόνων «Εκτενέστερον προσεύχεται και δέεται και παρακαλεί τον Θεό όλοι να σωθούν». Ακόμα και οι δαίμονες ξέρουν πολύ καλά ποιος ήταν ο γέροντας. Ήλθε ένας δαιμονισμένος στην Μονή του Αγίου Αντωνίου, την Αριζόνα, όπου είναι τώρα ο γέρον Εφραίμ, άγων περίπου το 82ο δεύτερο έτος της ηλικίας του. Μόλις φέραμε για λείψανα τον έκαψαν και μόλις έφτασε και η Αγία Κάρα του Παππού τον έκαψε ακόμη περισσότερο και φώναζε «Δεν μπορώ να βλέπω αυτήν την την από την Αριζόνα και αυτός ο Ιωσήφ αυτό σχεδίασε το μοναστήρι». Για τον γέροντα Ιωσήφ μιλούσε «Και πού τον ήξερε αυτός, ο διάβολος τάχει με τον γέροντα». Γιατί δεν μιλάει για πτυχιούχους και διπλωματούχους, αλλά μιλάει για έναν ασήμαντο και αγράμμαντο γέροντα που έζησε στην αφάνεια, γιατί αυτός τον πολέμησε και αυτός τον έκαψε με τους μεγάλους πνευματικούς αγώνες του και την προσευχή του. Ο πατήρ Στέφανος Αναγνωστόπουλος, εφημέριος της Αγίας Βαρβάρας και Κερατσινίου, το 1982 κάποια ημέρα διάβαζε εξορκισμούς σε μια δαιμονισμένη. Κατά τη διάρκεια της δευτέρας ευχή των εξορκισμών του Μεγάλου Βασιλείου επικαλέστηκε νοερά τις πρεσβείες του παππού Ιωσήφ και τις ευχές του γέροντός του πατρός Εφρέμ. Οπότε η δαιμονισμένη άρχισε να μουγκρίζει σαν το βόδι και βγάζοντα αφρούς από το στόμα, είπε με μουγκριτά «Αυτός ο Ιωσήφ στέι, αυτός έδωσε δύναμη στους δυο κυτρινιάριδες εφρέμιδες για να μου αρπάζουν μέσα από τα νύχια μου τις ψυχές. Βρε βρο, μιάρη, τον ένα τον έχεις πατέρα και τον άλλο αδελφό στο ξηρό ποτάμι, δηλαδή τον ξηροποταμινό». Τελειώναντας τους εξορκισμούς προσπάθησε να τον δαγκώσει πολλές φορές αλλά την εμπόδιζε το πετραχύλι. Με το διευχόν έπεσε κάτω ξερή παρόντον των οικίων τη. και φεύγοντας του είπε «Θα σε εκδικηθώ ρε παπά». Από τότε δεν την ξαναείδε και δεν γνωρίζει τι απέγινε. Μια κυρία στην Αμερική όπως μα διηγήθηκε ο Μητροπολίτης Λεμεσού της Κύπρου Αθανάσιος παρασύρθηκε από τους μάρτυρες του Ιεχωβά και ενώ ήταν καλός άνθρωπος άρχισε να πηγαίνει και να πλανάται μαζί με τους χιλιαστές και να αποδέχεται την αίρεσή τους κάποιο βράδυ εμφανίστηκε ο γέροντας Ιωσήφ μπροστά της και άρχισε να την κατηχεί και να της ομιλεί ότι αυτό που πάει να κάνει είναι όλεθρος τη ψυχή τη. την πήρε λοιπόν από το χέρι και της είπε Έλα να σε πάω να προσκυνήσεις τον Χριστό και να δεις ότι δεν έχουν δίκιο οι χιλιαστές. Και την οδήγησε μπροστά στον Χριστό και έλαβε από τον ίδιο τον Χριστό αυτή η γυναίκα την πληροφορία περί της, της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Ο γέροντας Ιωσήφ ήταν ο τελευταίος μεγάλος καθηγητής της νοεράς προσευχής. Δεν είχε μόνο την προσευχή, είχε και την ύψη. Εισήλθε σε όλο το μυστήριο της καρδιακής προσευχής. Ήταν γνώστης, φορέας και δέκτης του ακτής του φωτός. Αυτή ήταν η ομορφιά, αυτός ήταν ο καρπός των πολυμόχθων και πολυετών κόπων του, όπως ο ίδιο ομολόγησε λίγες μέρες πριν έρθει το μακάριο τέλος του. Είπε... Παιδί μου, ο Θεός με αξίωσε να γνωρίσω σ' όλο το βάθος και το ύψος και την έκταση της νοεράς προσευχής. Ήμην πολύ τολμηρό και εισήλθον εις όλας τας προσευχάς. Εδοκίμασα πάντα, διότι όταν η χάρης πλησιάζει των άνθρωπων, τότε ο νους, το ανεδές όρνεων, που τον λέγει ο Αβάσισάκ ζητεί να εισδύσει παντού, να δοκιμάσει τα πάντα. Αρχίζει από την πλάση του Αδάμ και καταλήγει η βάθη και ύψη όπου αν δεν του βάλει φραγμούς ο Θεός, αυτός δεν γυρίζει ο πίσω. Αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώσαμε με τη βοήθεια του Θεού και τις ευχέ και πρεσβείες τόσων του γέροντος Ιωσήφ, του ησυχαστού και Σπηλαιότου, όσο και του γέροντος Εφραίμ του Φιλοθεήτου, το βιβλίο αυτό, «Γέροντάς μου Ιωσήφ, ο ησυχαστή και Σπηλαιότης», που εκοιμήθη ουσιακά το έτος 1959, και ήθε να έχουμε τις ευχέ των και τις πρεσβείες των Συνοδούς στο πνευματικό μας αγώνα